Κυρία <Καιρες> <Καιρες> Σαμαρά, ήθελε να δείτε Προδεραικά. τα έργα που Προδεραικά. κάνετε, τα αντιπλημμυριακά, εδώ στο Στριμώνα. Προδεραικά. Ελάτε Προδεραικά. λοιπόν, δείτε τα σκάλια. Εκεί παθούμε πάνω στι άρεσε. Πρήκα να διαμαρτυριστού μόνο να του πάρουν προσαργωγίε. Μα φωνάξανε σύνθημα παιδί μου στον πρωιν προθυπουργό. Συμαχτώ έπρεπε; Μιλάνε έτσι και προσοχή; οδησο. Τουπανε συνθήματα. Τού πανε ότι δεν έκανε τα πλημμυρικά. Τουπανε ότι του πέραξε χημικά, τουπαν τέτοια πράγματα, βρομοκουβέντε. Και λίγα του κάνουν. Αλλά είδε όμω τι, εσεί δεν τα εκτιμάτε, ψυχάρα ο Σαμάρα. Έδωσε εντολή ποιο, ο τίποτα να του αφήσει ελεύθερου σε αστυνομία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, αυτό να σε προβληματίσει λίγο. Ε, να ε, σε προβληματίσει γιατί ακόμα εντολέ δίνουν αυτοί. Τι έχετε, Καναρίνη, ωραία φωνή έχει ρόλη με ένα κελαϊδάκι. Τσαρέσω. Απίθανο παντρεύεσαι. Εύκολα. Με μένα. Με, με όποιον. Γουσταρί. Γάμο να είναι και ό,τι να είναι. Θρησκευτικό όμω, ε. Α, θρησκευτικό γιατί. Ναι, έχω μια μανία με του τράγου. Με τα παιδί, σε και εγώ το ίδιο είμαι. Τι είμαι Α, ίδιε είμαστε. Α, θέλω, ε, και Γεια yes, Διαμαντάκι, κανονικό, καλό, με βάθο. Μπράβο, Γουστάρο, είσαι μάγκα. εγώ τέτοιο είναι. Μ' αρέσει. Τόσο λαό, ο... γιατί πιστεύει του πολιτικού ό,τι του λένε. Γιατί έχουμε καλή πίστη, δεν κατάλαβα. Δεν μα αλλάξουν αυτή την κουλτούρα μα. Γιατί πιστεύουν οι απίστευτοι. Δεν γίνονται θομάδε να μην πιστεύουν κανέναν από εκεί μέσα. Ε, άμα γίνουμε έτσι, θα αποκτηνοθούμε τελείω. Δεν θα έχουμε πίστη που δεν να... θα εμπιστευόμαστε τίποτα. Δεν το αντέχω αυτό. Αλλά το καλύτερο σε αυτέ τις περιπτώσει είναι γιατί τα έχουν πει. Οι γραφέ πίστευε και μία έρευνα. Γιατί άμα την έρευνα. Τη γάνε... Ε, γιατί θα δεις την αλήθεια ξαφνικά και θα αυτό πίστευα Μη ερεύνα Ξέρουν, ξέρουνε τι λένε όταν τα σγραφάς Είναι πολύ σοφά Να σου πω ότι έγινε, δούλευ, μάθε την είδα. Λίγαμε τι έρευνα. Κάτι η μάνε τη εσυρού τη διάλειμικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Τον ήλιο του πασκόσκον περιμένουμε από τον ανατέλει. Καλά, μεταξύ μα τώρα. Ε, τα εσύ. μισά έχει μάθει έτσι. Πια μισά το ένα όχδο. Έχει μπει κόσμο και κοσμάκι. Έχουν βολευτεί οι οικογένειε και γκόμνη και παιδιά και γκόμια. Δεν μπορεί να φανταστήσει. Όχι του προηγούμενε που το ξέραμε. ενώ και τώρα φρέσκα. Α, και καινούρια, δηλαδή. Ο τσίπα να καταλάβει, έχει ήδη διορίσει τα παιδιά του. Πια παιδιά. Κάδει κάτω. Έχει παιδιά, ο τσίπρα. Έχει, καλέ παιδιά. Παιδί με αυτό σου λέω, εκεί να καταλάβεις Τα έχει ήδη διορίσει σε θέσεις ευθύνης <ΣΣΣΣ> Για το μέλλον <ΣΣΣ> να έχει Δεν ξέρεις, <ΣΣ> κάθε μέρα θα έχει αριστερά Θα έχει κάθε μέρα, α υπάρχει κάτι <ΣΣ> Αυτό ο Σύρι να τα έχει οπεδώσει όλα. Σε αυτά τα σκαλοπάτια, ρε φίλε, σε αυτή την πόρτα έχει περάσει ο Σιμίτη, ο Πάγκαλο, ο Μπαλτάκο, ο, ο Τσοχατζόπουλο, ο... ο Ρουσόπουλος. Ρε φίλε, σε αυτά τα σκαλοπάτια έχουν περάσει προσωπικότητε, να πούμε. Και πήγε ο άλλο και έβαζε τι κυρίε με τα κόκκινα γάντια μέσα. Είναι δυνατό ρε φίλε. Όχι, πια συγχαρητήρια για τα 2,5 χρόνια αγώνα. Το σκίσατε το κούλη. Τον, τον εσκίσατε κανονικά. Καλημέρα, να ραδιοσπαθμό στο κόκκινο. Δεν το λε, μπλε-κίτρινο είμαστε. Βάλτε εκεί στην αναμονή σφυρχτό διεθνή να παίζει. Το έχω, το Κάνε μου λίγο, δώσ' μου τον <laughs> ώμο. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο σαλάκι στα χείλια για να γίνει ωραίο, ωραίο. Το έχω. Σαλιώνω, σαλιώνω, σαλιώνω. <laughs> δεν υπάρχει κι άλλου που θα μου σαλιώσει στα χείλια κάτω από το μου. Αυτή είναι η μόνη Δεν <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> πιστεύω να έχει βάλει πολλά καραγιόν και <laughs> μαραγιέ. Α, δεν πιάνει με κραγιόν. Κούπησε το λίγο, το... αυτό που περισσεύει, κούπησε το λίγο, ωραίο. Όχι, έχει <χεχε>, και μπότα Τουκ-τουκ, τουκ τουκ τουκ, -τουκ, -τουκ, -τουκ, -τουκ, -τουκ, -τουκ Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Τα ακούνε στη Ριζέ με το τουκ, τουκ. Βαράνε, βαραβάρα εκεί και ακούνε τη διεθνή, λέγε. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είμαι ανήσυχο, και <σχεσίλισμα> πώ το έλεγε ο άλλο, που του αν, είμαι και χασικλής. Θα προλάβει η κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο για τι φούντε πριν το μνημόνιο, ωραία. Έχει ξεκύρει να περάσει Χωρίς τις φούντες. Ναρκωτικό παιδί μου είναι μόνη τη κυβέρνηση Το βλέπει και γελάς άμα τη εμφανίσει να, Και δεν κάνει και κακό στην υγεία σου ναι. Δηλαδή ψηφίζοντα την κάνεις λίγο στην υγεία των παιδιών σου Στον των... γονιόν σου τέλος πάντων Άμεσα άμεσα δεν κάνεις αντιφούντα Ναι Η Ελένη Λουκά είμαι βρε Άιμο ρε παράτα μας με έχει ζαλίσει από το χάμο Τρανά βρε δεν τρέπεσε που Ντρέπαμε και να, να σ' ακούω Ναι, γεια σας. Γεια σας. το κύριο Σιλιγνάκη. Δεν εδώ. Και στον ζητή. Για μισό λεπτό να σας δώσω λίγο. Μισό λεπτό τον κύριο Δημόπουλο που θέλει. Α, το θέλω κι εγώ. Ναι. Έλα κύριε Δημόπουλο, τι κάνουμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ο γίνεται, Ο κύριος Σιλιγνάκη. Ναι, ναι, ο Σιρινάκη. Σιλιγνάκη. Ναι, ναι. Ε, ενημερώθηκα ότι ακυρώθηκε ένα έργο που πρόκειται να εκτελέσουμε αύριο το βραδί στον πελάτη Καουσή. Ναι, δεν θα γίνει το έργο τελικά. Δεν θα γίνει, δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Τι εννοείται, Το λεφτό, το χρήμα. Δεν πληρώνει ο πελάτη. να πάρει τηλέφωνο, δεν την παλεύει. Ποιο. Ποιο να πάρει τηλέφωνο. Να πάρει τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Δεν την παλεύει καθόλου. Να πάρετε τηλέφωνο να ενημερωθείτε. Εγώ. Εσεί. Τι να ενημερωθείτε. Όχι, δεν έχει να ενημερωθεί. Αλλά πάμε για τώρα. Άλλα έργα. Πάμε για άλλα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά γι' αυτό ξέρετε ότι έχουμε σπάσει το στομάχι μα. Να προσέχετε τι τρώτε, τι φάγατε χθε. Να αποφεύγει τα τηγανιτά. Δεν κάνει καλό. ότι και γεύσει και να σου προσφέρει. Χες το. Είσαστε τρελοκομείο, ρε, αλλά σα ακούμε. Να καλά. Να είστε καλά. <laughs> <Τον> κατάλαβε, <τρεμαλήκα. laughs> Αφού είναι <μάλικα. laughs> Του έκανε και εσύ μεγάλη κασκαρικαμακό. Κλείστο καλέ. Ναι. Κλείστο παιδί μου. Τι γίνεται, φίλε. Φύρε φόρο Σαμαρά όποιο τον κράζει είναι του κόμματο. Τι είναι τώρα. Αυτά που λέμε κι εμεί, δηλαδή με λίγα λόγια, συγγνώμη. Όποιο λέει το αντίθετο είναι συρριζέο του κόμματο, ξέρεις. Όσο μα εκφράζει ο Σαμαρά. Την είδατε την αυτοκριτική έτσι για να μιλάτε μακκριέ. Αυτό ήταν τέλο, δεν έχει άλλο. Πάμε παρακάτω. <laughs> το τον κουρίκτον είδε, το ίδιο έκανε. Τι έκανε γι' αυτό. Ε, κάποιο είπε, κατάσταση να λέει. Σα παρακαλώ, κύρια μου, πώ που μιλάτε, δηλαδή με ένα έμπο. Εμείς είμαστε ευρωπαϊστές και ψάξτε όταν το δεις, θα στο γέλιο. Σαν ένα νοσοκομίνο τον έκραξε, δεν είναι Εθνικιστές γιατί δεν είπε. Τέλος πάντων. Καλά, ρε Αποστόλη, είχα πάρει τι Φροάλε όταν ο Θήμιο έπλεκε το εγκόμιο του Λέν και σου είχα κάνει ένα σχόλιο. Για ρώτα και του ναύτε Κροστανδί. Και με γράψε με κανονικά, εντάξει. Δεν αποκλείεται. Α, μπράβο, ναι. Ε, είμαι πολύ γραφότατο πρώτο. Ωραία. Το Μπογιόπουλο, τον Πογιόπουλο τον φίλο τον είδες και έγραψε για τον Σάκο και τον Βανθέτη. Τον αποφεύγω. Α, τον αποφεύγει. Yeah. Πάλι καλά, εντάξει, Αποστόλη μου φίλε. καλά, γεια. Ναι. Βρέ, Ελένη Λουκάιμε, είσαι βρεπνή. Μια... Τι θε, Μωρή Λουκάι, παράδειγμα από το χάμο. Ρε, ομοφιλόφιλος. Έτσι λένε, βρε παντού, ότι είσαι γκέι ομοφυλόφιλο. Βρε παντού λένε ότι είσαι μια παλιαδερφή, βρε. Ότι είσαι γκέι ομοφυλόφιλο, έτσι μου κόρε. και εσύ τι πρόβλημα έχει με αυτό. Δεν τρέπεσαι, βρε να είσαι γκέι Εσύ τι πρόβλημα έχει με αυτό, Μωρή. Είσαι... Εσύ τι πρόβλημα έχει με αυτό, θα μου πει, βρω Μωρή, επειδή με χάνει αποκόμενο. Τι... Καταλαβαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει. Το... Γι' αυτό. Ναι, Μωρή, ό, τι θέλω να βάσει, Μωρή. Εσύ τη ζωή τραβάς, ε, Πραγματικά, το, εγώ δεν το πίστεψα Εγώ ας. έχω ακούσει ότι εσύ Ισχύει αραχνω... Δεν το πι... Α, λέει, αυτά, αυτά. Θα... τα μια συνομιλία Η ώρα είναι 1 και 33 Το ήλιο να έχει έναν υπέρ ήλιο Με λίγο αεράκι Α, Αυτά είναι, πρώτη φορά αριστερά Μη με τον τζίπρα τι έχουμε Ήλιο, Θε κάτι άλλο Α, δεν υπάρχει αυτό που ζω δεν υπάρχει. Αλλά αντί να πει εγώ δεν είμαι και αυτά το παραδερφήκε ρε παιδιά, δεν το πει, ναι. Σε είπε, εσύ λέει τι πρόβλημα έχει μου λέει. Καλά δεν υπάρχει ρε παιδιά, αυτά δεν υπάρχει. Μόλις σου το είπα, ξέρεις, έπαθε σοκ. Έχω ακούσει, λέει ότι σε γκέ μου, αλλά δεν υπάρχει αυτό που το, δεν υπάρχει. Και μου λέει ότι είμαι, λέει μία. Αλλά τι ακούσα, μου, τι ακούω, δεν τραβώ τα μαχά. <Καλά, <Καλά, Καλά δεν υπάρχει. Απίστευτο, ρε. Τελικά, ρε παιδί μου, η οι αναρχικοί κομμουνιστέ, γιατί αγαπάνε του γκέι, δεν σου κάνει και αυτό εντύπωση πάλι, ε. Ότι του υποστηρίζουν πολύ του γκέι, ε. Γιατί είναι πολλοί από αυτού, έτσι, λε. Γιατί του υποστηρίζουμε, Γιατί μα λένε ομοφοβικούς εμά. Κάτι γελά. Θα το κλείσω έτσι και το κλείνω. Μα ακού, Λουκά. Βρε, Ελένη, Λουκά είμαι, βρε, παλιά αδελφή, έρχεται το τέλο, ρε. Δεν υπάρχει αυτά που το. Να σου πω πει. μεταξύ μα για να ξέρει, πριν έκανε δεν το έκλει στο τηλέφωνο, το άκουσα άλλο θα το μεδώσω. Ξεφτεί να γίνει. Κάτσε αυτή από το χάμω. Το πρόβλημα. Καλύ. Γεια σου, σε παίρνω από σά Όπα. Ήλω ότι σήμερα κόντρεψα να χάσω τη γιαγιά μου, 84 χρονών, από την έλλειψη ασθενοφόρου στο Καρλόβαση. Ο κόσμο εδώ κάτω πρέπει να αρρωστήσει συγκεκριμένε πληκτρομηνίε και ημέρε για να είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ασθενοφόρο στο Καρλόβαση για να τον πάει από το κέντρο υγεία στο βαθύ. Είχε φοβερή ζήτηση μια γιαγιά και πήρα την οικογενειακή γιατρό και μου είπε: Φόρτω έτσι το αυτοκίνητό σου, πάρε το ρίσκο και πήγαινε έτσι μόνη σου κέντρο υγεία. Και την πήτα να ευχαριστήσω του γιατρού, γιατί έκαναν ό,τι μπορούσαν και την έλλειψη. Τώρα να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και θέμα timing όλα στη ζωή και η γιαγιά ας τώρα, να ρωτήσαμε είναι τη σωστή ώρα. Καλυτική οπότε τη ψήθηκε, πλακόσταν η ζέστιά με τι γρέσίε, τώρα κατάλαβε. Έχουν γίνει κι άλλα περιστατικά, έχει χαφείσει κόσμο εδώ. Ναι, δική. Δική. αλλά να βρούμε timing να συγχρονιστούμε αδέρφια. <laughs> Γι' αυτό έρθει αριστερά για να τα βάλει όλα σε τάξη. <laughs> Α καιτάξει, τάξη. να μην το χρεώσουμε αυτό <laughs> στο παρόν <laughs> σύστημα. Έχει χτιστεί αυτό τόσα χρόνια για να μην έχει τώρα ασθενό τη Σάμμα. <laughs> Έχουν φροντίσει πολύ προηγούμενοι. Έχει περάσει από Υπουργείο Υγεία να καταλάβει ο άδειο, ο Βορίδη, ο Λοβέρνο. Πού να το αφήσω. Πόσο πιο χαμηλά να φτάσω. Εγώ, φίλε μου, δεν του ψήφισα και έκανα το πάνω και στι πορείε μου ήταν. Εδώ πέρα ήμασταν 70 άτομα για το ασθενοφόρο όταν κατεβήκαμε. Γι' αυτό Άρα. τα πληρώνετε, γιατί εκεί στη Σάμο και στην Ικαριά είστε όλοι κουμούνια. Να προσέχατε. Εγώ είμαι. Το είτε, κατάλαβα, δεν σα ξέρω, είστε είτε, εκεί, δεν έχω έρθει. Πόσε ζωέ θα πρέπει ακόμα να θυσιαστούν στον κομμό του καπιταλισμού. Παιδί μου, εσεί ζείτε παραπάνω από όσο έχουμε συμφωνήσει. Δεν έχουμε συμφωνήσει, ο μέσο όρο ζωή είναι στα 75. Πάτε και ζείτε 100 χρόνια, εσεί, Δεν πεθαίνετε, τα έχει πολύ μπροστά, το... πολύ προφητικό. Τα είχε πει ο Λοβέρδο. Τα έχει πει. Άι θέλετε και ένα πόσο χρόνο είναι για 84. 84. Σύμφωνα με τα δικά σα δεδομένα, η γιαγιά σου αυτή τη στιγμή είναι μεσήλικα. Γιατί έχει άλλα 50 χρόνια να ζει. 40. Τι ζητάτε τώρα. Εγώ ζητάω να γίνει κάτι για τον τόπο και πρώτα να μην μένουν εδώ πέρα στα τοπικά τα μέσα. Κάνουμε διαμαρτυρίε και μιλάμε. Ήθελε 45 λεπτά να έρθει από την άλλη άκρη του νησιού το ασθενοφόρο, να πάρει τη γιαγιά και να την πάω εγώ να ακολουθώ το ασθενοφόρο άλλα 45 λεπτά για να πάμε στο βαθύ που είναι υποτίθεται η και είναι το νοσοκομείο που είχαμε το κέντρο υγείας εδώ και οι γιατροί και οι νοσηλευτέ κάνανε το ΠΑΝ και δόσανε τις πρώτες βοήθειες και τέλος πάντων συνεχίσαμε μετά για το νοσοκομείο. Για την εκπομπή που παίζει τώρα, ήθελα να μιλήσω. Μιλήστε αυτή την εκπομπή. Πείτε ό,τι θέλετε. Ήθελα κάτι να πω για τον κύριο Αποστόλη. Θέλετε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο. Μισό το λιτό χασά. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί σα ακούω καλά. Ναι, το κλείσα. Μην το ξεχάσετε να το μετά. Πείτε μου. Έχετε ένα υπέροχο χιούμορ. Ιδιοφιέστατο. Χαρά μου. Πάρα πολύ σπάνιο. Καλωσίνη σα. Εντάξει, με εξαίρεση κάποια σημεία που ίσω ραδιοφωνικά απαιτείται, ίσω δεν ξέρω κάποια ψιλο Ε, δεν μπορούμε να είμαστε και σωλατέλη Τώρα συγχωρέστε μας και μας Αν ήμασταν σωλατέλη θα ήμασταν Τσίπρας Απλά μην μη μπερδεύεστε Το χιδέο δεν είναι στα λόγια πολλές φορές έτσι Μην χάνεστε εκεί Έχουμε Ακούτε χιδέκετε. μια βρωμολέξη και αυτό είναι χιδέο Αλλά Χιδέες Έχει. μπορεί να είναι και πράξεις Έχει. και έργα Έχει. Την εποχή της Δαχμής στην Νέα Υλονία είχε εργοστάσια. Η γυναίκα του Βαροφάκη πουλάγε σε ντόνια, ο πατέρας δεν ξέρω ποιος, και τα κουράκια είχαν μια συγκεκριμένη γεύση. Ο πατέρας μου δούλευε 8 πενθήμερο, αγόρασε σπίτι στο μαρούσι, το όπλισε, έφταξε το εξωγικό στο χωριό, έπαιδε μου, και έβγαλε ο πατέρας μου συγκεκριμένα, είχε βγάλει μόνο το δημοτικό. Μήπως είπε... Μα... Χρειαζόταν να γυρίσει τόσο πίσω για να καταλάβεις ότι είσαι μαλακάς. Τι γίνεται μέχρι τις εκλογές παιδί μου, Πες με την επιλογή και θα σου πω εγώ την απάντηση. Αν ο πατέρας μου δούλευε 10 ώρες, εγώ δουλεύω 150 και στην ηλικία που είμαι, έχω κάνει τα μισά.